Άκουγα πριν λίγο αυτά τα ωραία που είχατε και έλεγε ο Βελόπουλο. Αν ήμουν πρωθυπουργό, με το παραμικρό που δάκαναν οι Τούρκοι, πάση δυνάμει και πάση ισχύ θα χτυπούσαν την Τουρκία. Όχι σε πολλά σημεία. Τέσσερα σημεία θα τέσσερα Θέλω να σα ενημερώσω την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει ο μεγάλο αρχηγό το Βελόπουλο στην Κέρκυρα και πήγα κι εγώ ω οπαδό να τον χειροκροτήσω και να ακούσω αυτά τα ωραία τα οποία λέει. Δηλαδή ξεκίνησα το σπίτι να πα να δει το Βελόπουλο. Βέβαια. Χωρί να πληρωθεί. Όχι, πλήρωσα. Απλήρωσε κιόλα. Βέβαια. Και σε από να το κάνει κι εσύ. Αμπράβο. Και να το κάνει κι εσύ. Α, όχι, μπράβο. Πήγα λοιπόν να πούσει τον μεγάλο αρχηγό. Εκεί λοιπόν όταν τελείωσε ο μεγάλο αρχηγό έδωσε εντολή να σηκωθούν όλοι οι όρθιοι και να φανάζουν όλοι μαζί. Ελά, ελά. Σηκωθείτε όλοι! Σήκω η πατρίδα! Σήκω το έθνο! Σήκω η Ελλάδα! Σύντουα. Και εγώ ταπεινώ σε τόλμη να ανοίξω το στόμα μου, να τον ρωτήσω κάτι. Και όταν λοιπόν αντιλήφθηκε ο κύριο πρόεδρο το ότι τον η κάμερα κατεβάζει με το χέρι του την κάμερα του δημοσιογράφου. και μου λέει χωρίς να προλάβω εγώ, να του απευθύνω την ερώτηση μου λέει σε μένα τον παλιό, σε μένα τον παλιό και φεύγει τρέχοντα. και από τον κοινικά να τον βρω ακόμη και δεν μπορώ να τον βρω αν μπορέσετε να βοηθήσετε να τον βρούμε μαζί τώρα εγώ κατάλαβα Ά, ε. ε μάλιστα τώρα τι να πω εκεί στη συνέλευση των πιζεκασμένων ξέρω εγώ βρείτε τα μεταξύ σας δεν ασχοληθώ τι να πω ξανά να βάζεις ένα χεράκι να τον βρούμε γιατί το θα βάλω, θα, θα, θα βάλω, και... θα βάλ Εμεί θα κάνουμε αυτό που λέει η ορθόδοξη συνείδησή μα, διότι είμαστε νεάντερνταλ με λογική και άποψη. Μα γιατί το προέδρευε τον Βελόπουλο, Στύνιο. Ακούω ο Βελόπουλο τουλάχιστον είναι ειλικρινή. Με αυτέ τι σε έκανε τον Άδον Υπουργό Ανάπτυξη, τώρα θα κάνει και τον Βελόπουλο. Αυτό, <χει> <χει> <χει> Το βλέπει. Προβλέπει το μέλλον, σκέφτομαι ή το φτιάχνει το μέλλον ο Στύνιο. Αυτό δεν ξέρω. Όλα <χει> μαζί <χει> γίνονται <χει> τώρα. Θα έρθει η στιγμή που θα στριμωχτούν τα ακροδεξιά του κούλι στι εκλογέ και θα βγάζουν αυτά τα <χει> δυναμία. <χει> θα συνεργαστεί με τον ακροδεξιό Βελόπουλο. Ε, κούτσα-κούτσα συγκυβερνήτη, μετά υπουργό. μετά από την Νέα Δημοκρατία κατευθεία, ξέρεις πως είναι. Αλλά οι κεραλυφές, κεραλυφές. Βάζετε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μια το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιώσεις γρήπης, ούτε ιώσεις, τίποτα. Έλαβο Στόλι, καλησπέρα. Ποιο? Ο Σιμεωφόρο, ο Μαράκα. Σιμεωφόρο? Ναι, ρε τον φάγατε ρε τον άνθρωπο ρε τον Biden. Τι, έφαγε του ε. Ναι, με το ποδήλατο, αλλά ήρθε μετά από χρόνια η δικαίωση του Ανδρέα Τζόφι Παπανδρέου που γελούσαν κάποια ζώα. Εδώ πλέον έπεσε σε ακινησία ο δικό ζώα πάλι Δις πλανητάρχης τώρα. Ιταλική Άσε με τώρα ας με ας. τους κακομύριδες τώρα. Δεν είναι, είναι τους κακομύριδες τώρα. Εμείς τρέχανε με το ποδήλατο και αλλάζαμε κινήστε την αλυσίδα τώρα. Ο Γιωργάκης παιδί είναι, μου ας. είναι για ροχόντους τώρα. Δε. Αυτοί είναι η Λιωγαντα... λινάτσες. Ε... Το, το παιχνίδι έγινε για πρίκυπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Με το ποδήλατο πετάει θα πω σε λίγο. Έλα σε παρακαλώ. Ε, στην Αγγλία του λένε Ετοιμαστείτε να πολεμήσετε στην Ευρώπη αυτή η γενιά. Με αυτά και με την αυξημένη ένταση με την Τουρκία, πήρα να συνημερώσω ότι είμαι έφευρο Αθήπολοχαγό. Εσύ να. και ο Θήμιο να ετοιμάζεστε. Έχουμε εκπαίδευση, θα πείτε δε. Αχ, θα μάθουμε νέα όπλα. Η χρήση του μπαζούκα. <laughs> Εσά, κοίτα, εσύ, κοίτα, εσεί είσαι έτοιμο για έψονε. Ποιο-πίου? Πού είναι το πιστολίνο? Ποιο-πίου, θα πολεμήσω. Έτοιμο, έτοιμο για έψονε. Πάμε, πάλι πάλι πάλι. Πόλεμο, πάμε πόλεμο! Στο δεν ξέρω που θα τον βάλουμε όμως Τεθωρακισμένα για τα εθωρακισμένα, ενώ είναι. Είναι, είναι ατσάλι <Τι> Σαν που αλήγησο, Ατσάλι, ποιο σκληρό. Σαν ατσάλι, ο επειδή, επειδή κάποιοι πρέπει να πάνε να υπερασπιστούν τα συμφέροντα μεγαλοπιχειρηματιών, εφοπλιστών, βιομήχανων κλπ. Ποιο θα, ε, θα πάει, εμεί θα πάμε. Οι άριστοι ε, θα, θα πάνε. Οι άριστη yeah. και οι πρόγονοι του, όπω έχει δείξει η ιστορία, True. λακάνε σε κάτι τέτοια. Εμεί βγάζουμε είναι... το φίλε την τρύπα. Άστο. Θα μεταξύ μα αδέρφια, εργάτε, εργαζόμενοι για να γυρίσουμε στι χώρε των Fuel Pass, Freedom Pass, Energy Pass, τη στόχια, των μισθών πείνα, τη ακρίβεια. Γι' αυτό θα πάμε να σκοτονόμαστε. Αν είναι να πιάσουμε όπλο στα χέρια μα και να δώσουμε τη ζωέ Μας, να μην το αφήσουμε αυτό το όπλο, αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Να τελειώνουμε με το κεφάλαιο και η παραγωγή να ανήκει σε αυτού που παράγουν και καταναλώνουν στην κοινωνία. Ωπα! Λουχαγέ! Μαζέψου Λουχαγέ! Θα σε αποστατεύσω. Χαίρετε, παρακαλώ πολύ. Airbnb. Ναι, Airbnb, ναι. Ναι. Ενδιαφέρεστε ε, για το σπίτι. Ποιο σπίτι? Ποιο Airbnb. Συγγνώμη, τι τηλέφωνο είναι αυτό. Ε, πιε, στην Airbnb δεν πήρα Για πληροφορίε. Ναι, ναι βεβαίω τι ενδιαφέρετε. Θέλει να νοικιάσετε σπίτι, αυτό κάνει Airbnb. Ναι. Ε, όχι, το δικό μου το θέμα είναι το εξή, κυρία μου. Έχω κάνει μία καταχώρηση, μία αγγελία, Αφορά τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή είναι φίλοι μου. Εγώ μένω με. Ναι, ε, κάποια φίλη εγώ... σας. Να σα εξηγήσω. Ναι. Ε, έχω κάνει την καταχώρηση σε δικό τη λογαριασμό. Σε δικό της... Δηλαδή άνοιξα, άνοιξα με τα στοιχεία τη την ταυτότητά τη. Κατάλαβα, κατάλαβα. Της. Έχετε βάλει φωτογραφίε. Μα... Μπράβο, εδώ είναι το θέμα μου. Έχω βάλει την... Ποιο είναι το θέμα. Ενώ έχω καταχωρήσει την ταυτότητά τη κανονικά ναι. μετά τη λέω στείλε μου μία φωτογραφία σου Σας είναι βάι, ευρίχορη, είναι διαμπερί, είναι βίλια. Φίλοι μου. Τι φίλοι σα δεν νοικιάζατε, τι Ναι, αυτή έχει το διαμέρισμα και εγώ τη το πέρασα στο Airbnb. Τη το πέρασα στο Για διαμέρισμα δια... μιλάμε. Για διαμέρισμα μιλάμε, ναι. Και όταν σα είπα εγώ στην αρχή αν παίρνετε για το σπίτι, γιατί μου πατώχε. Για ποιο σπίτι, κύριε. μου, δεν σα καταλαβαίνω. Για το διαμέρισμα. Ποιο διαμέρισμα. Εσεί ξέρετε εγώ για ποιο θα μιλούσα. Όχι, αγαπητέ, εγώ με Airbnb. Για σπίτια μιλάμε πάντα. Ε, ναι, δεν κατάλαβα. Σα μου... είπα εγώ για ποιο δεν... συγκεκριμένο σπίτι. Όχι, για σπίτι μιλάμε. Βάλτε το σπίτι του λαού, τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Το θέμα είναι το εξής τώρα, Α, ποιο είναι το ότι, θέμα? ότι μου ζητάει το σύστημα για να ολοκληρώσει λέει, τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μία δική της φωτογραφία μέσω του, της web camera Εδώ πέρα που έχω στον υπολογιστή. Άρα βγάλτε και μια φωτογραφία. Εννοείται, πρέπει να βρεθώ μαζί τη, έτσι. Να βρεθούμε μαζί, να τη φέρω στον υπολογιστή και να βγάλει μια φωτογραφία. Αυτό εννοείται. Δεν ξέρω πού το πάτε, αυτό εννοώ όμω, ναι. Βάλτε τον υπολογιστή να γράφει όταν είστε στον καναπέ και τραβήξτε Α, ένα screenshot μετά και στείλτε το. Ναι, κύριε μου, απλά εγώ δεν είμαι μαζί τη. Λέω, πρέπει να βρεθούμε για να γίνει να... Όχι, η ίδια στο σπίτι τη και εγώ. Είμαι στο δικό μου το σπίτι και κάνω τη δική της καταχώρηση. Δεν μπορείτε να βρεθείτε σε κοινό σπίτι. Ε, ναι, αυτό θα κοιτάξω τώρα. Ε, ωραία. Ναι, να, να βρεθούμε σε κοινό σπίτι ναι έτσι ώστε... Ε, να μπορέσουμε να προβιώσουμε γιατί... Το σπίτι ναι. που βρίσκεται... Το σπίτι στη Φούρκα βρίσκεται... Στη Φούρκα... Ναι, Σαλκιδικής... Το σπίτι που θα βρεθείτε ή το σπίτι που νοικιάζετε... Το σπίτι που νοικιάζουμε... Εμείς σ... μπορούμε να βρεθούμε εδώ, Θεσσαλονίκη, ναι... Α, από Θεσσαλονίκη, είστε εκεί δύο... Ναι, ναι, ναι... ναι. Ε, ωραία, λοιπόν, η κυρία δεν έχει μέσα κάμερα, δεν έχει κινητόμη φωτογραφική... Ε έχει, αλλά... Πως θα μπει στο σύστημα, εγώ ακόμα είμαι στη φάση που την καταχωρώ. Εσείς, προηγή, τώρα... το... Εσείς είστε ο ειδικό που τη βοηθάει τώρα, έτσι. Μπράβο, ειδικός. Είδopus... Ένας φίλος ,right. που είπε ότι değiş毛... εγώ ξέρω, άσε, θα το κάνω. Μπράβο, γιατί εγώ το έκανα αυτό, έχω τρία σπίτια δικά μου και τα έχω στην Airbnb. Άτσα, ναι. Και δεν πέρασε από το μυαλό σα να βγάλει φωτογραφία, να σα στείλει και μετά να ανεβάσετε. Άνοιξε ένα νέο κόμμα. Όχι. Αλλιώ η άλλη λύση, κύριε μου, δεν είναι το να βρεθώ μαζί τη, να ανοίξω τον υπολογιστή και μέσω τη κάμερα εδώ τη webcam, κλακ να τη βγάλω μια φωτογραφία και να τη στείλω. Και αυτή η λύση είναι μια λύση που έπρεπε να με, πάρετε να με ρωτήσετε για να σα τη δώσω. Ε, όχι. Α. Όχι, απλά, απλά εντάξει, έψαχνα να βρω το τι θα κάνω. Γιατί εγώ... Με καταλαβαίνω. Ε, και εγώ λύσει προσπαθώ να δώσω. Φωνάξτε τη στο σπίτι, πείτε τη σε, έλα, να δούμε ταινία. <laughs> Θα τη στείλω, αλλά το θέμα να το περάσει το σύστημα, να το δεχτεί. Θα το περάσει είναι. μετά το σύστημα, απλά προσέξτε να μην φαίνεστε κι εσείς τη φωτογραφία. Ε, όχι βέβαια, χαλάσω εγώ τώρα εκείνη την ομορφιά. Ωραία, οπότε θα το κάνουμε έτσι. Για το Airbnb, ε... στο Tinder βάλτε ό,τι θέλετε. Το Tinder είναι σαν την Airbnb, κύριε, για να καταλάβω. Περίπου, ναι. Καμιά φορά συνδυάζεται. Δηλαδή, οι χρήστε που προτιμούν το Airbnb προτιμούν και το Tinder την ίδια βαδιά. Α, μάλιστα. Είναι σαν το. Η φιλοσοφία Airbnb λέει και εκεί μπορώ να βάλω το σπίτι. Ναι, βάλτε και το σπίτι, ναι. Βοηθητικό είναι. Ναι, έχω και εγώ σπίτι. Δηλαδή, μπορώ να βάλω το. Βάλτε και στο δικό σα χώρο. Προτιμήστε το άλλο, το Grinder. Μάλιστα. Tinder και Grindr. Γκράιντερ, ναι. Γκρά. Όπω λέμε Που σημαίνει υδραγωγό. Που σημαίνει υδραγωγός. Grinder. <σ palecate> <γράιντερ> <γράιντερ> Εντάξει. Δι, ερ, αλφα. Όχι, όχι, αλφα, γιώτα, γιώτα, γιώτα. Καλά, δεν ξέρω Ρι... κιόλας από κάτι φίλους έχω ακούσει. Δε... Δείτε το στο Google, θα το δείτε. Δεν ξέρω παραπάνω. Ωραία. Εντάξει? Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε σας καλά. Κάπως, σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε μου. Γεια <γυρίζα> σας. Το Σαββατοκύριακο είχε ένα διήμερο, το πάμε στην Τραπετσόνα. Όλοι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν ανέφεραν το παραμικρό. Αποκλείεται. Εγώ Ζαν νομίζω να ότι θα είχαν στείλει όλοι οι κανάλια, κάμερε. Εγώ δεν είδα τίποτα. Ε, δεν είδες εσύ, αποκλείεται να μην είχαν στείλει. Ήταν εκεί όλοι. Η Τσιμτσιλή είχε έρθει, η Σίση, η Ζίνα, όλε εκεί ήταν. <σ> αν σε καμιά παραλία κλωτσούσε κανένας κανένα γατάκι καμιά δεκαργάει εκατοστά παραπέρα, θα το δείγανε καμιά εβδομάδα. Αυτή <ασ> τη <hindsight> μαλακία <berass> <σ> κάνετε το πάμε. Κλωτσίστε καναγί, σκοτώστε καναπεδί. <ελά> Μην ταράζεται με αυτή τη λατρικό Είναι ρόλο αυτή, ρε, παιδί μου. Είναι ρόλο στο έργο τη νέα Δημοκρατία. Ταιριάζει τα μάτια. Πώ ήταν δηλαδή αυτοί που ήταν όλοι πάνω στην εξέδρα και κάτω ψωριά χόρια μόνο του. Δεν είχε ζήτη την φωτογραφία. Καλά, ρόλο σημεία, ρόλο ο άλλο αυτό δεν είναι θεία στο είναι. Δεν είναι ακόμα. Τα ίδια λέμε παιδιά. Για τον άδωνι λέκα μου ότι ήταν νερό, το Βελόπουλο ρόλο, ο, ο βαριδό ρόλο. Η 120 ενωμένοι καραγκιώζει την εκεί μέσα. Λε. Δεν είναι ακόμα. Ο Μπογδάνο ρόλο, άσεμα αγάπη μου. Είναι το θέατρο του παραλόγου αγάπη μου. Αυτή είναι η κυβέρνηση των Vijarλ. Υποδέλτια είναι με όποιου έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Είναι το κάθε γύρω. τσόκαρο, το κάθε αμόρφο, το ντουγάνι. Άριστη, άριστη, άριστη. Η το ίδιο πώς πώς είπαμε. Πώς το άριστη είναι. είναι το κάθε αμόρφο, το ντουγάνι. Αυτή ήταν η άριστη. Μόρι λολομπριτζίτα. Λομπριτζίτα. Που Μόρι κυλωτήτσα. Πού είσαι, μόρι. εσύ είσαι. Μένιο. Μόρι κουφάλα. Ρε μαλάκα. Ο είμαι, Καλό στα μάτια μα τα δυο. Α σε μαλάκα, πολύ αυτό το χειμώνα, γι' αυτό δεν σε έπαιρνα. Δεν μπορούσα, έπρεπε να αλλάξω αμάξι, γάμισε τα έψαχνα λεφτά, γαμισέ. Και τελικά βγήκε συγκρού. Βγήκα πάλι στη δουλειά, πάλι είμαι στη δουλειά και σακούω. Βγασικά ρε μαλάκα, τι να κάνω. Είσαι η παρέα μου στο ταξί, είσαι πάντα η παρέα μου. Λεφτά που βρήκε, πες μου. Λεφτά, μαλάκα, τι να κάνω. Πούλησα το κορμί μου το φιβίσιο, έ, έπιασε κάτι ψηλά, έβαλα και ένα δάνειο. Γαμισέ, τι <laughs> να πιάσει, ψηλά θα πιάσει το κορμί σου, το. <laughs> Πιάθα ρε μαλάκα, είμαι 20χρονό, πιάθα και εσένα να πούμε που που βλέπω ότι σε καβλό και τι κόμενε. Τώρα τι είναι, είσαι, 60ρα κολόμπα, άστο διάλογο. Ναι, μορική δεν έχω φτάσει ακόμα ρε μαλάκα. Όχι, 50 άρε σήμερα. Κολόμπα πάντω. Ε, εντάξει. Τι πω είσαι, μορή αδερφή, 40 είσαι στο νερό. Όσο γουστάρο είμαι, εγώ είμαι παντα νέο. Ε, ναι, είσαι νέο γιατί έχει κολαράκι σφριγγυλό. Να <laughs> τα, βλέπει. Άρε μαλάκα, ξέχασα να πούμε να σου πω την αλήθεια, μου λίγο. Στην αγορά του κρέατο, εγώ θα πια Ε ναι καλά είσαι πιο νέος ρε μαλάκα, εσύ Όταν εμείς ταξιδεύαμε ετρόποι με τις μιχασίες μαλάκα με την παρέα μου Εσύ είχες βέλαμος, το έχω ξαραπεί αδερφή Στο χωριουδάκι σου είσαι να είμαι βέλαμος πω Δεν λατάκι Δε μι... Με δύο ήμουν ήμαι τζογκάκι αυτόματο Δώσε κάζι μωρί ανάπηροι Βέλαμος ρε μαλάκα σιγά μην είχες δύο τότε Βέλαμος μικρότερος με την ταχύτητα στη <laughs> μέση δώσε, δώσε. Οι τιμέ για μια ξαπλώστρα μπορεί να φτάνουν έναν βασικό μισθό. 450 ευρώ πληρώσαμε. Ακούσε, πήρα γιατί έχω, έχω κλείσει ξαπλώστρα στην μοίκονο για πάρτι μα. Πόσο? 600 ευρώ είναι παλάκια. Ήρθε παλάκια. Τσάμπα. Θα, πάμε... θα μα βρέχει το πρα... κύμα τα παπάρια. Πρώτη όμω. Μπροστά στο κύμα. Χτυπώσε το κύμα τα πόδια μα. Εμεί θα βγάλουμε το κολαράκι μα έξω. Θα μου βάζει λάδι, θα σου βάζω λάδι και θα περάσουμε τζάμπε Εγώ θέλω μπροστά, μπροστά να είναι. Να μα βρέχει. Εμπροστά σου είπα 600 ευρώ, μα. Το σετ πλήρωσα, το έχω κλείσει μέσω banking το πλήρωσα. 600 το σετ, τι με πέρασες παιδί μου, για καμιά φθηνιά. Α στο διάλογο γύφτο, στα φθηνά θα με πα. Κύμα, πρώτο τραπέζι, κύμα θα στα φθηνά όμω, τα γύφτηκα. Α το διάλογο σου χάθηκα. Ρε πρώτο τραπέζι σου, πρώτη ξαπλώ δεν έχει πιο ακριβή, αυτέ είναι πιο Να το δεν να καλά, θα κλείσω που Πότε Έχει λίγο ακόμα. Έχει αρχές Ιουλίου. Ά, αρχές Ιουλίου. Ε, τι έχει ρε, μαλακά. Τι δεκλαμέρες έχει, άντεγα, μη σου. Πάει, σας έχασα πάλι. Πού σου ρε, Πάλι οι μαραλείψεις θα μαλακίες. Και πολύ σου είναι. Σούργελο. <ΣΣ>